Στίχη 35, 35. Όταν δε πλησίαζε ο Κύριος στην Ιεριχώ, συνέβη κάποιος τυφλός να κάθεται κοντά στον δρόμον και να ζητιανεύει. 36. Όταν δε ήκουσε τον θόρυβον του λαού που επερνούσεν, ειρώτησε σαν τι να είσαν αυτά που ήκουε. 37. Του ανίκηλαν δε ότι ο Ιησούς ο Ναζωρέος επέρνα από εκεί. 38. Και τότε αυτός έβαλε φωνήν δυνατήν και έλεγεν «Ιησού, απόγονε ένδοξε του Δαβίδ, τον οποίον προανήγγυλαν και προεκήρυξαν οι προφήτε, ελέησέ με». 39 Και αυτοί που επροπορεύοντο τον επέπλητον και τον ενάγκαζον να σιωπήσει, νομίζοντα ότι με τα του θα ενοχλεί το Ιησούς. Αυτός όμως πολύ περισσότερον εφώναζεν «Απόγονε του Δαβίδ, Ἐλεήσαι με». 40 Διέκοψε δε την πορεία του ο Ιησούς και διέταξε να τον φέρουν πλησίον του Όταν δε αυτός πλησίασε τον ερώτησε ο Κύριος 41 και του είπε Τι θέλεις να σου κάνω Ο δε είπε Κύριε θέλω να αποκτήσω πάλι το φως μου και να ξαναείδω 42 Και ο Ιησούς του είπε Ανάβλεψον «Η πίστης που έχεις ότι είμαι ο απόγονος του Δαβίδ και ότι έχω την δύναμη να σου δώσω την υγεία των ματιών σου, σε έσωσεν από την αθεράπευτον τύφλοσύν σου». 43. Και την ίδια στιγμή απέκτησε πάλι το φως του και οι των Ιησούν δοξάζον τον Θεόν που τον εθεράπευσε διαμέσου του Ιησού. Και όλον το πλήθος του λαού, όταν είδε το θαύμα, εδοξολόγησε και ανήμνησε τον Θεόν.